alpha beta gamma ga go ye yi delta epsilon zeta eta theta kappa lambda mi ni si omicron pi rho sigma tau y phi χ χ χ Ψ, ταξί πόρτα Ελένη. μαρία Ανεμώνα Τηλέφωνο Μπάρ Καφές Γκριμ Γαλαξίας Τσιγάρο Μάσκα Δράμα, θέατρο, ψυχολόγος, πατριάρχης, γιαούρτι, φωτογραφία, βαγόνι, Ιανίστας. Ακαδημία Όπερα Κακάο Πορτοφόλι Σοσιαλισμός Κομμουνισμός Ανανάς Αφρική. Μικροσκόπιο Αμφιθέατρο Ακροβάτης Καπιταλισμός Αντίο Αμερική Το μάθημα δε συμφωνείς; Ο Γιώργος είναι συμβατικός δε συμφωνείς; Ναι. Είναι πολύ συμπαθητικός και η Μαρία είναι συμπαθητική η Μαρία. Δεν είναι συμπαθητική, είναι αντιπαθητική. Το σπίτι τους είναι όμορφο. Ναι. Είναι όμορφο, αλλά μικρό. Το σπίτι τους δεν είναι μεγάλο. Ναι. Όχι. Είναι. ή το συμπαθητικός, συμπαθητική, συμπαθητικό. Πρώτο μάθημα. Δε συμφωνεί. Ο Γιώργος είναι συμπαθητικός. Δε συμφωνείς. Ναι, είναι πολύ συμπαθητικός. Και η Μαρία είναι συμπαθητική η Μαρία. Όχι, δεν είναι συμπαθητική. Είναι αντιπαθητική. Το σπίτι τους Είναι όμορφο. Ναι, είναι όμορφο, αλλά μικρό. Το σπίτι του δεν είναι μεγάλο. Ναι, όχι, είναι ο ή το συμπαθητικός, συμπαθητική, συμπαθητικό. Άσκηση. Η Μαρία δεν είναι συμπαθητική. Ο Γιώργος δεν είναι αντιπαθητικός. Η Μαρία. Είναι όμορφη. Ο Γιώργος είναι όμορφος. Το σπίτι είναι όμορφο. Είναι μεγάλο το σπίτι. Είναι μικρό. Δεύτερο μάθημα Για κοπές στην Ελλάδα. Είμαι κουρασμένη, Ρομπέρ. Είναι το μουσείο επιτέλου, είσαι κουρασμένη από τώρα. Συγγνώμη, κυρία, πού είναι το ιστορικό μουσείο, παρακαλώ. Ακριβώς απέναντι. Από πού είστε η προφορά σας είναι σένη. Είμαι γάλος. Κάνω διακοπές στην Ελλάδα. Είμαι τουρίστας. Η κυρία είναι Γαλίδα. ή Ελληνίδα. Η Κάρμεν είναι Ισπανίδα. Είμαστε μαζί διακοπές εδώ. Καλές διακοπές στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Ο Ρομπέρ και η Κάρμεν είναι Σένοι, δεν είναι Έλληνε. Ο Γιώργο είναι Έλληνα. Δεν είναι Σένος. Είμαι, είσαι, είναι, είμαστε, είστε, είναι. Δεύτερο μάθημα. Για κοπές στην Ελλάδα. Είμαι κουρασμένη, Ρομπέρ. Πού είναι το Μουσείο, επιτέλους? Είσαι κουρασμένη από τώρα. Συγγνώμη, κυρία. Πού είναι το Ιστορικό Μουσείο, παρακαλώ. Ακριβώς απέναντι. Από Είστε, η προφορά σα είναι ξένη. Είμαι Γάλλος. Κάνω διακοπέ στην Ελλάδα. Είμαι τουρίστα. Η κυρία είναι Γαλλίδα ή Ελληνίδα. Η Κάρμεν είναι Ισπανίδα. Είμαστε μαζί διακοπέ. Εδώ. Καλές διακοπές στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Ο Ρομπέρ και η Κάρμεν είναι ξένοι. Δεν είναι Έλληνες. Ο Γιώργος είναι Έλληνας. Δεν είναι ξένος. Είμαι, είσαι, Είναι. Είμαστε. Είστε. Είναι. Άσκηση. Ο Ρομπέρ είναι Γάλλος. Δεν είναι Ισπανός. Κάρμεν είναι από την Ισπανία, δεν είναι από τη Γαλλία. Είσαι τουρίστας. Ο Ρομπέρ και η Κάρμεν είναι διακοπές στην Ελλάδα. Τρίτο μάθημα. Είμαστε φίλοι. Γεια σου, Πώ σε λένε? Το όνομά μου είναι Γιώργος. Είμαι Έλληνας. Εγώ είμαι Κύπριος, είμαστε φίλοι. Ναι, οι Έλληνες και οι Κύπροι είναι φίλοι. Στην Κύπρο Μιλούν ελληνικά, τουρκικά και αγγλικά. Έχω μια κύπρια φίλη, το όνομά τη είναι ζωή. Είσαι Παντρεμένος Γιώργο Ναι Έχω και δύο παιδιά Ένα κορίτσι Και ένα αγόρι Η γυναίκα σου Δεν είναι μαζί σου στην Κύπρο. Δυστυχώς δεν έχει διακοπές το καλοκαίρι. Έχω τα παιδιά μαζί μου. Ένας Κύπριος και ένας Έλληνας είναι φίλοι. Ο Κύπριος έχει το σπίτι του στην Κύπρο και ο Έλληνας στην Ελλάδα. Έχω Έχεις Έχει Ένας Μία Νιά Ένα Μου Σου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 Άσκηση. Το παιδί μου είναι στην Κύπρο. Η γυναίκα μου είναι στην Ελλάδα. Οι φίλοι σου είναι μαζί σου. Η Ειρήνη Είναι παντρεμένη. Έχει τρία παιδιά. Μια γυναίκα και ένας άντρας είναι φίλη μου. Τέταρτο μάθημα. η ημέρα στη δουλειά. Ο προιστάμενος προταί. Καλημέρα σας, Ηρία Παπαδοπούλου. Είστε αδρεμμένη; Ναι, είμαι παντρεμένη και έχω τρία παιδιά. Δύο αγόρια και ένα κορίτσι. Τον πρώτο μου γιο τον λένε Αντρέα. Το δεύτερο... Τον λένε Αλέξανδρο και την κόρη μου τη λένε Άννα. Έχετε το σπίτι σας στο περιστέρι? Ναι, το σπίτι μας είναι στο περιστέρι. Κέντρο. Έχετε αδέλφια? Ναι, έχω έναν αδελφό και μία αδελφή. Και ο άντρα σας? Ο μου έχει έναν αδελφό. Η γονή σα είναι στην Αθήνα. Ο πατέρας μου και η μητέρα μου είναι στην Επαρχία. Τη δύο το μεσημέρι στο σπίτι. Λοιπόν, Εύη, πώ είναι ο προϊστάμενός σου είναι παντρεμένο, έχει παιδιά. Πού έχει το σπίτι του; Έχουμε; Έχετε; Έχουν; Μας; Σας; Τέταρτο μάθημα.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 Ο άντρας μου έχει έναν αδελφό. Η γονείς είναι στην Αθήνα. Ο πατέρας μου και η μητέρα μου είναι στην επαρχία. Στις 2 το μεσημέρι, στο σπίτι. Λοιπόν, Έδη, πώς είναι ο προϊστάμενός σου. Είναι παντρεμένος. Έχει παιδιά. Πού έχει το σπίτι του. Έχουμε, έχετε, έχουν, μας, σας. Άσκηση. Ο κύριος Παπαδόπουλος είναι πατρεμένος. Έχω έναν αδελφό, αλλά δεν έχω αδελφή. Κυρία Άννα, έχετε σπίτι στην επαρχία. Πώ τον λένε τον προϊστάμενό σας? Τον λένε κύριο Γεωργόπουλο. Πέμπτο μάθημα. Εντάξει. Μιλάς ελληνικά. Ναι, μιλώ λίγο ελληνικά. Πολύ λίγο. Τα ελληνικά είναι δύσκολα? Δεν είναι πολύ δύσκολα, αλλά δεν είναι και πολύ εύκολα. Καταλαβαίνεις τους Έλληνες όταν μιλούν. Δεν τους καταλαβαίνω πάντα γιατί μιλούν γρήγορα. Καταλαβαίνεις τις γυναίκες και τα παιδιά που είναι εδώ. Ναι, γιατί μιλούν αργά. Εσείς με καταλαβαίνετε όταν μιλώ ελληνικά. Φυσικά, η προχωρά σας είναι θαυμάσια. σας καταλαβαίνω τότε εντάξει τα ελληνικά η ελληνική γλώσσα τα γαλλικά η γαλλική γλώσσα τα ιταλικά Η Ιταλική γλώσσα. Τα Ισπανικά. Η Ισπανική γλώσσα. Τους. Τις. Τα. Πέμπτο μάθημα. Εντάξει.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 Ο Γάλλος τουρίστας μιλάει ελληνικά, λίγο και αργά. Με καταλαβαίνετε. Σας καταλαβαίνω. Γιατί μιλάτε αργά. Τα παιδιά μιλούν γρήγορα. Δεν τα καταλαβαίνω. Έκτο μάθημα. Ένας πολύ. «Ο άνθρωπος είναι εδώ. Τον βλέπω. Βλέπω τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι είναι εδώ. Τους βλέπω». Ανθρώπους. Η πόρτα είναι κλειστή. Την ανοίγω. Ανοίγω την πόρτα. Οι πόρτες είναι κλειστές. Της ανοίγω. Ανοίγω τις πόρτες. Το παράθυρο είναι ανοιχτό. Το κλείνω. Κλείνω το παράθυρο. Τα παράθυρα είναι ανοιχτά. Τα κλείνω. Κλείνω τα παράθυρα. Το παιδί μιλάει ελληνικά. Το ακούω. Ακούω το παιδί. Τα παιδιά μιλάνε ελληνικά. Τα ακούω. ακούω τα παιδιά μιλώ ελληνικά στον υπάλληλο μιλώ γαλλικά τους γάλους τουρίστες γράφω γράμμα Στη φίλη μου. Πηγαίνω στις φίλες μου. Είμαι στο καφενείο, μιλώ στο γαρσόνι Δίνω γλυκά στα παιδιά. Η Αθήνα είναι στην Ελλάδα και το Παρίσι στη Γαλλία στο στον στους στη στην στις. Εκ το μάθημα. Ένας, πολύ. Ο άνθρωπος είναι εδώ. Τον βλέπω. Βλέπω τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι είναι εδώ. Τους βλέπω. Βλέπω τους ανθρώπους. Η πόρτα είναι κλειστή. Την ανοίγω. Ανοίγω την πόρτα. Οι πόρτες είναι κλειστές. τις ανοίγω. Ανοίγω τις πόρτες. Το παράθυρο είναι ανοιχτό. Το κλείνω. Κλείνω το παράθυρο.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 Μιλώ γαλλικά στους γάλους τουρίστες. Γράφω γράμμα στη φίλη μου. Πηγαίνω στις φίλες μου. Είμαι στο καφενείο, μιλώ στον γαρσόνι Δίνω γλυκά στα παιδιά. Η Αφίνα είναι στην Ελλάδα και το Παρίσι στη Γαλλία. Σπο Στον, στους, στι, στι, στις, στις, στο, στά. Άσκηση. Μιλώ στις φίλες μου. Το γκαρσόν είναι στο καφενείο. Μιλάει γαλλικά τον Καρσόνι. Όχι, δεν μιλάει γαλλικά. Μιλάει ελληνικά. Ο άνθρωπος δεν είναι εδώ. Δεν τον βλέπω. Το κασόνι, το καταλαβαίνω. Η πόρτα είναι ανοιχτή ή κλειστή. Έβδομο μάθημα. Επανάληψη και σημειώσει. Αυτό το μάθημα. Δεν είναι ηχογραφημένο. Όγδοο μάθημα. Σάχνο ξενοδοχείο. Ξέρετε κανένα καλό ξενοδοχείο στην Αθήνα. Ναι. Ξέρω ένα πολύ καλό και ήσυχο ξενοδοχείο που είναι στην οδό Βουκουρεστίου Το λένε Green House. Μα δεν είναι ελληνικό όνομα. Πράγματι, το όνομα του ξενοδοχείου είναι αγγλικό. Ο ξενοδόχος έχει ελληνικό όνομα. Ναι, το όνομα του ξενοδόχου είναι ελληνικό. Σύμφωνοι. Πάμε αμέσως. Πού ακριβώς στην Αθήνα βρίσκεται η οδός Βουκουρεστίου, σε ποια συνικία; Στο κέντρο, κοντά στο Σύνταγμα. Ξέρω που είναι το Σύνταγμα. Το κέντρο της Αθήνας έχει δύο μεγάλες πλατείες, η Νομόνια και το Σύνταγμα. Το δις το σε άσκηση. Το ξενοδοχείο είναι ήσυχο. Το όνομά του είναι Greenhouse. Ο ξενοδοχείος. Μιλάει αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά. Η οδός Βουκουρεστίου είναι στο κέντρο της Αθήνας. Το ξενοδοχείο βρίσκεται κοντά Στο Σύνταγμα. Ξέρεις που ακριβώς στην Αθήνα βρίσκεται το Σύνταγμα? Στο Κέντρο. Το μάθημα. Η οδό Βουκουρεστίου, οι φίλοι μου και εγώ φτάνουμε με τα πόδια στην οδό Βουκουρεστίου. Αυτό ο δρόμο είναι μακρύ αλλά στενό, άλλωστε είναι μονόδρομος Είναι γεμάτος αυτοκίνητα. που κάνουν πολύ θόρυβο. Στο επάνω μέρος της οδού Βουκουρεστίου βλέπουμε το λόφο του Λικαβητού και στο κάτω μέρος βρίσκεται η οδός πανεπιστημίου. Λέω στη φίλη μου, ο θόρυβος των αυτοκινήτων είναι τρομερός. Είναι πάντα το ίδιο για τη νύχτα. σόλο όλο το κέντρο της Αθήνας, ο θόρυβος των δρόμων είναι κουραστικός όλη την ημέρα και μέχρι αργά το βράδυ. Οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης έχουν πολύ θόρυβο. Για τον ξένο που κατοικεί εδώ, είναι το μαρτύριο των πρώτων ημερών. Ύστερα συνηθίζει. Άσκηση. Το αυτοκίνητο του φίλου μου είναι αγγλικό. Η νύχτα δεν έχει πολλά αυτοκίνητα στους δρόμους της Αθήνας. Η οδός Βουκουρεστίου Είναι μονόδρομος. Οι δρόμοι είναι ήσυχοι. Τάνο στο ξενοδοχείο μου που είναι στο κάτω μέρος της οδού Βουκουρεστίου. Δέκατο μάθημα. Το ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην οδό Βουκουρεστίου αριθμός 130. Λάει στην πόρτα, έχει μια επιγραφή που λέει «Green House» πρώτος όροφος. Ρωτώ τη φίλη μου. Τι σημαίνει πρώτο όροφο, μου απαντάει. Πρώτο πάτωμα. Στη Γαλλία λέτε premier étage. Πρόχνουμε την πόρτα και μπαίνουμε μέσα. Βλέπουμε μια σκάλα και ένα ασανσέρ. Φυσικά παίρνουμε το ασανσέρ. Στον πρώτο όροφο βρίσκουμε αριστερά μια πόρτα ανοιχτή. Μπαίνουμε Δεν υπάρχει κανείς. Βλέπω τότε ένα κουδούνι και χτυπώ. Περιμένουμε λίγο. Σε μια στιγμή ακούμε βήματα να έρχονται προς εμάς. Ένας άνθρωπος φαίνεται. Η φίλη μου μου λέει πως είναι ο ξενοδόχος. Άσκηση Βλέπουμε τον ξενοδόχο Τον πρώτο όροφο. Τον ρωτώ, Εδώ είναι το ξενοδοχείο Greenhouse, μου απαντάει. Ναι, εδώ είναι. Σπρώχνω την πόρτα που είναι κλειστή, την ανοίγω. Δίπλα από το ασανσέρ έχει μια πόρτα. Όταν δεν υπάρχει κουδούνι, χτυπώ την πόρτα. Ρωτώ το φίλο μου τι σημαίνει η επιγραφή. Γράφει. Το όνομα του ξενοδοχείου, που είναι στον πρώτο όροφο. Ενδέκατο μάθημα. Έχετε δωμάτιο? Λέμε στον ξενοδόχο. Καλημέρα σας. Έχετε κανένα ελεύθερο δωμάτιο? Μάλιστα, έχω τρία δωμάτια ελεύθερα. Του λέω, είμαι μόνο. Θέλω λοιπόν ένα δωμάτιο για ένα άτομο. Η φίλη μου μου λέει, «Θέλεις δωμάτιο με ή χωρί ντου. Τη απαντώ, Με ντου και με ένα μονό κρεβάτι. Ο ξενοδόχος λέει τότε. Έχουμε αυτό που θέλει ο Κύριος. Ένα καλό δωμάτιο με κρεβάτι μονό και κλιματισμό με ζεστό και κρύο αέρα. Πόσο κοστίζει την ημέρα? Το δωμάτιο κάνει 15.000 χωρίς το πρωινό και 15.300 δραχμές με το πρωινό. Εντάξει. Πού είναι το δωμάτιο, πάμε μαζί. Πάμε στο δωμάτιό σου. Σου λέω ότι είναι αυτό που θέλεις. Η φίλη του του λέει ότι το δωμάτιο είναι καλό. Θέλω, θέλεις, θέλει, μου, μου, σου, σου, του, σου. Άσκησε. Έχει ντου στο δωμάτιο. Φυσικά. Πόσο κάνει το δωμάτιο την ημέρα. Κοστίζει δεκαπέντε χιλιάδες δραχμές την ημέρα. Είναι και το πρωινό μέσα. Μάλιστα, είναι μέσα. Το δωμάτιο είναι καλό. Το θέλω. Είμαι μόνος. Θέλω μονό κρεβάτι. Δωδέκατο μάθημα. Το δωμάτιό μου. Το δωμάτιό μου είναι σε ένα διάδρομο δεξιά. Μπαίνουμε και οι τρει μέσα. Το δωμάτιο είναι αρκετά μεγάλο και πολύ φωτεινό. Βλέπουμε ένα κρεβάτι αριστερά, μια ντουλάπα δεξιά. Ένα τραπέζι στη μέση, δύο καρέκλες και ένα μικρό γραφείο. Ποντάς στο κρεβάτι βρίσκεται ένα τραπεζάκι. Δίπλα από το παράθυρο έχει μία πόρτα. Ο ξενοδόχος την ανοίγει και μας λέει. Βλέπετε, έχει νυπτήρα με καθρέφτη και ντους με ζεστό και κρύο νερό. Τα παράθυρα βλέπουν στο δρόμο. Ευτυχώ που αυτό το κομμάτι της οδού Βουκουρεστίου είναι πεζόδρομος. Αυτό το δωμάτιο μου αρέσει. Το παίρνω. Βλέπουμε. Βλέπετε. Βλέπουν. Άσκηση. Το δωμάτιο μας αρέσει. Το παίρνουμε. Το παράθυρο είναι ανοιχτό, το κλείνω. Δεν έχει νυπτήρα στο δωμάτιό μου. Βλέπω ανθρώπους στον πεζόδρομο. Βρίσκουμε ένα καλό δωμάτιο. Αυτό το δωμάτιο δεν είναι καλό. Δεν μου αρέσει. ματάκι, Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σκολιό, να μαθαίνω γράμματα, γράμματα σπουδάγματα, του Θεού τα πράγματα.